Στοίχοι 14 17. Αναγκαιότησης της ειρήνη και του αγιασμού. 14. Επιδιώκεται να έχετε ειρήνη με όλους. Επιδιώκεται για τον αγιασμόν και την καθαρότητα της καρδίας από κάθε πάθος. Διότι χωρίς τον αγιασμόν κανείς δεν θα είδη τον Κύριον. 15. Προσέχετε δεκαλά καλά μήπως υπάρχει μεταξύ σας κανείς που καθυστερεί και μένει πίσω από τη σωτηρίαν η οποία είναι χάρη Θεού. Προσέχετε μήπω καμία ρίζα πικρά βίου διεφθαρμένου και διδασκαλία πλανημένη, που μπορεί να δηλητηριάσει το εκκλησιαστικό πλήρωμα, φυτρώνει προ τα επάνω και προκαλεί ενόχληση, και με αυτήν ακόμη μολυνθούν και βλαβούν πολύ. 16. Προσέχετε ακόμη μήπω είναι κανεί πόρνο, ευέβυλο και περιφρονητή των ιερών, καθώ ο Ισαφ που διένα φαγητόνε πόλησε τον ιερών προνόμιο των πρωτοτοτοδοκίων του. 17. Με την την όμως αυτήν έχασε για πάντα τα πρωτοτόκια του, διότι γνωρίζεται από την διήγηση τη γραφή ότι και ύστερα, όταν ήθελε να κληρονομήσει την ευλογία του πρωτοτόκου παιδιού, απεδοκιμάστη, Διότι δεν έβρε μέσων μετανία που θα επανόρθωνε τα συνεπείες βεβηλώσεώς του εκείνης και τι με δάκρυα ζήτησε τη μετάνιαν και επανόρθωση αυτήν.